Λόγος δωδέκατος Αγίου Ιωάννου Συναίτη ή Ιωάννου της Κλίμακος. Περιψεύδους Από το σίδηρο και την πέτρα δια της προσκρούσεως γεννάται η φωτιά και από την πολυλογία και τα ευτράπελα το ψεύδος. Το ψεύδος είναι εξαφάνιση της αγάπης και η απιορκία άρνηση του Θεού. Δεύτερον, κανείς είναι τός άνθρωπος ας μη θεωρεί μικρό το αμάρτημα του ψεύδους, διότι το Πανάγιο Πνεύμα εξέδωσε εναντίον του την πιο φοβερή απόφαση, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Ψαλμός 5 και στίχο 7 Αυτό λέγει ο Δαυίδ προς το Θεό. Κι αν συμβεί αυτό, τι πρόκειται να πάθουν εκείνοι που σειράπτουν επιπλέον το ψεύδος με τους όρκους? Τρίτον. Εγνώρισα μερικούς που εκαφχώντο για τα ψεύδη τους. Αυτοί κατόρθωναν και έκαναν τους άλλους να γελούν με τις αστιότητες και τις αργολογίες τους και έτσι εξαφάνιζαν ελεϊνά το πένθος των μοναχών που τους ακροάζονταν. Τέταρτον, όταν μιλούν οι δαίμονες ότι μόλις αρχίσει ο άθλιος ομιλητής να διηγείται τα εφτράπελα, προσπαθούμε να φύγουμε σαν απολυμώδη ασθένεια, επιχείρουν να μας παρασύρουν με δύο πατηλούς λογισμούς. Πρώτον, μη λυπήσει τον ομιλητή μας συμβουλεύουν ή μη θέλεις να φανείς πιο ευλαβής από όλου του άλλου. Φεύγει αμέσω μην οι στην ώρα της προσευχής θα σου έρχονται στο νου αστεία. Και όχι μόνο να φεύγεις, αλλά και να διαλύεις με αυσεβή τρόπο το πονηρό συνέδριο, φέροντας στο μέσο τη μνήμη του θανάτου και της κρίσεως. Είναι καλύτερο ίσως να σε βρέξουν μερικές σταγόνες κενοδοξία προκειμένου να γίνεις πρόξενος ωφελίας σε πολλού. Πέμπτον Η υποκρισία... Είναι πολλές φορές μητέρα και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο, λέγουν μερικοί, δεν είναι υποκρισία, παραμελέτη και δημιουργούς του ψεύδους, που έχει μαζί της συμπλεγμένο τον ένοχο και άξιο τιμωρίας όρκο. Αυτός που απέκτησε το φόβο του Κυρίου αποξενώθηκε από το ψεύδος, διότι έχει μέσα του ως στο δικαστή τη συνείδησή του. Όπως σε όλα τα πάθη, έτσι και στο ψεύδος, παρατηρούμε διάφορα ως προς την πνευματική βλάβη που προξενεί. Επί παραδείγματι, διαφορετική είναι η ενοχή ενός που ψεύδεται από το φόβο της τιμωρίας και διαφορετική όταν δεν υπάρχει κίνδυνος. Άλλος πάλι είπε ψεύδος χάρη της τρυφή, άλλος χάρη της φιλιδονίας, κάποιος για να κάνει τους άλλους να γελάσουν και άλλος για να επιβουλευτεί και κακοποιήσει τον αδερφό του. 7. Με τις τιμωρίες των κοσμικών αρχόντων, το ψεύδος μειώνεται πολύ. Με το πλήθος όμως των δακρύων της κατανήξεως, εξαφανίζεται ολοσχερός. Ο δαίμονας που μας προτρέπει στο ψεύδος προφασίζεται διαφόρους οικονομικούς λόγους και έτσι παρουσιάζει σαν μεγάλη αρετή αυτό που αποτελεί απώλεια της ψυχής. Εκείνος που πλάθει ψεύδι παρουσιάζεται οτιμιμίτε τη Ραάβ η οποία χρησιμοποίησε το ψεύδος για να σώσει τους κατασκόπους του Ισραήλ και νομίζει ότι με τη δική του απώλεια προξενεί σωτηρία στους άλλους όταν καθαριστούμε τελείως από το πάθος του ψεύδους, τότε σε μια εξαιρετική περίσταση, ας το χρησιμοποιήσουμε, αλλά πάλι με φόβο. Τον ίπιο δεν γνωρίζει το ψεύδος, ο και η ψυχή που δεν έχει πονηρία. Εκείνος που εφράνθηκε από τον ίνο και μέθησε, θα ομολογήσει ακουσίως κάθε αλήθεια. Κι εκείνος που μέθυσε από την κατάνοιξη, δεν θα μπορέσει να ψευστεί. Βαθμής δωδεκάτη. Όποιος την ανέβηκε, απέκτησε τη ρίζα των καλών.